Ήταν η στιγμή, η στιγμή ιστορική πριν ε, περίπου μια μισή ώρα όταν από τα μεγάφωνα έξω από το κτίριο του Αρίου Πάγου σε μια μεγάλη συγκέντρωση, τη μεγαλύτερη αντιφασιστική συγκέντρωση που έχει γίνει στην Αθήνα ανακοινώνουν τα μεγάφωνα αυτό το πράγμα Α, Αυτή την ε, τρεις φράσεις, τρεις λέξεις, εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή 5,5 ε, χρόνια μετά την δολοφονία, 5,5 χρόνια μετά την έναρξη της δίκης και 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, είναι λογικό ο κόσμο απ' έξω αντέδρασε. Την ίδια, στιγμή, την ίδια στιγμή που ανακοινώνονταν αυτό, η αστυνομία άρχισε να διαλύει αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Αν κάποιο είναι υπόλογο σήμερα, βέβαια το πρωτεύον είναι η απόφαση και η ικανοποίηση και η ανακούφιση που δίνει. Αν κάποιο είναι υπόλογο, είναι ο Υπουργό Δημόσια Τάξη, η αστυνομία και ο τρόπο που προσπάθησαν να διαλύσουν αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Θα ακούσουμε την ώρα, ακούσαμε το ηχητικό. Τη ανακοίνωση την ίδια ώρα τι γίνονταν πιο κάτω. Κάτω πάντα θα υπάρχουν σε τέτοια κινήματα, σε τέτοιες μεγάλες στιγμές. Δεν πρόκειται ποτέ να τους γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε από αυτούς. Λογικό, σήμερα είχαν και έναν εκνευρισμό γιατί οι συντροφοί τους, οι συνάδελφοί τους θα οδηγηθούν, πρέπει να οδηγηθούν. Η αρχική απόφαση είναι για να οδηγηθούν στην φυλαϊκή η εγκληματική οργάνωση, αυτή η Σαπίλα, οι μαχαιροβγάλτες, οι δολοφόνοι, όλο αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Ε, κάποιες στιγμές η ιστορία έχει και κάποιες και όταν αυτό εκφράζεται και σε ήχο τότε η μαχαιριά είναι ακόμη πιο δυνατή. Θα ακούσουμε τη Μάγδα Φύσα. αμέσως μόλις είχε ανακοινωθεί η απόφαση και βγαίνει έξω στο περιστήλιο του εφετίου και δημιουργεί αυτή την ιστορική στιγμή. έχουμε ζητήσει τις προηγούμενες και από τις προηγούμενες μέρες να συνδιαμορφώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι λοιπόν, πήρατε τηλέφωνο, ανταποκριθήκατε και ξεκινάμε. Ένα πορφύρι βυσδέκη Λοιπόν θα ήθελα την τετάρτη σάουντρακ Του τα εγγόνια του Αδόλφου Η σαβούρα του Ντουνιά Γεια σου Του Αδόλφου τα εγγόνια Η σαβούρα του Ντουνιά Κάνουνε πως δεν θυμούνται Του παππούτου στο Ταλκά Του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό Ρε τι μου κάνε ο Σταλήν με τον κοκκίνο στράτο, το σπίρι στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Αύριο. Θα τα αποδώσει παραγγελιά, τι λέ? Δώσε. Δίνω. Θα το παίξεις βέβαια, φαντάζομαι θα το έχει γίνει η παραγγελιά των υπεραστικών του αδέλφου Ταεγκόνια. Και θα είμαστε στον δρόμο και θα του πατήσουμε κάτω από στολή. Προχνάν, να τους το Τζαμπά οι αστυμαίε πρόχναν να του σβήσω το καϊμό. Και μπελάδε θα έχουν πάλι. Με το Γεωργιάνο. Και όλο ο αδόλφο, μέσα απ'ρίλη τι φωτιέ. Με στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές Εγώ θέλω το παιδί μου πίσω. Αυτό θέλω. Ποια τιμωρία να μπουν μέσα. Δηλαδή αν με ρωτήσει τι θέλεις, τι θα ήθελες, να τους δει τι; στο σύνταγμα ή κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει. Και να πεθάνουν από τι τύψει του, από τον πόνο του και από τι τύψει του. Προτιμώ το δεύτερο και όχι το πρώτο. Το να του δω κρεμασμένου, για μένα είναι λύτρωσή του. Το να είναι μέσα στη φυλακή και ο κάθε φορολογούμενος πολίτη θα πρέπει να φορολογείται για να του ταζει, πάλι δεν το βλέπω λύση. Μια άλλη αίσθηση τη δικαιοσύνη. Μια παλιά δήλωση τη Μάγδα Φύσα. Και βέβαια το τραγούδι ξεκινήσαμε με αυτό που το ζήτησαν δύο. Ακροατέ από του υπεραστικού του Αδόλφου Τα Εγκόνια. Σήμερα έχουμε μια νίκη. Η νίκη αυτή οφείλεται στου χιλιάδε πολίτε που δεν ανέχθηκαν το φίδι δίπλα του. Στου χιλιάδε ενεργού συμπολίτε μα που βγήκαν στο δρόμο, διαδήλωσαν και δήλωσαν την απόφασή του να τσακίσουν τη λογική τη βία. Οφείλεται σε όλου αυτού, λιγότερου, που συγκρούστηκαν στο δρόμο με του φασίστε και την αστυνομία που πολλέ φορέ του προστάτευε. Ρίσκαραν τη ζωή του, έδωσαν πραγματικέ μάχε. Η νίκη αυτή οφείλεται στα εκατομμύρια που δεν μάσισαν από το ξέπλυμα που έκαναν στου δολοφόνου στα κανάλια, συγκεκριμένε εκπομπέ και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Οφείλεται σε αυτόν τον ένα μέσα στο μετρό που μόνο το απέναντι σε δέκα αντιδρά όταν βλέπει του δέκα να διώχνουν το μετανάστη από το βαγόνι. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, έχουμε αναφερθεί πολλέ φορέ. Η νίκη αυτή οφείλεται στου δικηγόρου τη διοίκη που πέντε χρόνια έδωσαν τη μητέρα των μαχών και ανέδειξαν χειροπιαστέ αποδείξει για τον εγκληματικό χαρακτήρα. Τη βρωμερή συμμορία. Η νίκη αυτή οφείλεται στο αλήγιστο σύμβολο της νεότερης ιστορίας μας, τη νεότερης ιστορία μα, τη Μαγδαφίσα. Το αποφασιστικό βλέμμα τη, την ψωμένη γροθιά τη, οφείλεται στον πατέρα του Σαζάτ Λουκμάν, όταν προσκυνά και φυλά το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, οφείλεται στι συνεπεί συνδικαλιστικέ δυνάμει που είναι πάντα παρόν στον αντιφασιστικό αγώνα, χωρί ναι μεν αλά. Οφείλεται σε πολιτικέ δυνάμει εντό και εκτό Βουλή που έχουν καθαρή στόχευση και μόνιμα ανοιχτού λογαριασμού με το φασισμό. Θα ακούσουμε μια τηλεφωνική, πολλέ μάλλον τηλεφωνικέ επικοινωνίε, δεν τι έχουμε ακούσει τόσο καιρό, διαλέξαμε τη σημερινή μέρα, για να συνειδητοποιήσουμε, να θυμηθούμε ποιο βούρκο νικήθηκε σήμερα. Έλα, περνάει το μάκι αυτόφορο. Εάν την πει, πάρει και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να το καθαρίσετε, ε, Το μάκι τον έχουμε πιάσει για αυτόφορο, ναι. Ε, θέλω να πάω στο σπίτι του Μάκη να χτυπήσει το κουδούνι και να ρίξω στο σπίτι. Και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα, το κάνει να μακίσει καμιά μαλακή να τα πάει και να φύγει. <μήλυλο> ναι. Σωτήρη καθάρισε τον άντρα, έχει φέρμα να μακίσει μαλακή, ασπίτι, εντάξει. Έχω στείλει το χάρι ήδη να πάει γρήγορα. Ναι, γιατί είναι μαλακάτρε, φίλε. Γιατί του έχω ενημερώσει από τι το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα φρυσσόμενο κλουμπ μέσα που δεν είχε ότι υπάρχει. Ε, μετάξει, ποτέ δεν βουλάδι τώρα οι άνθρωποι. στοκι τελείω. Έλα. <μήλυλο> <μήλυλο> <μήλυλο> ναι, αμά σε πάνε πάνε πάνω για καμιά <μήλυλο> θα γνώση αυτού του Μαλάκου. Δεν το ψήνιζε το νίκη, εντάξει Εντάξει, εντάξει Ακούς ναι. Ότι έχει ο γιο σου από μαχαίρια και μαλακίες Βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε ε, Είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του ναι, ναι, να σου πω πες το θα πάνα να βρει το γιό του κι αυτός Γλυσάνε ρε φίλε να μην. Τι είναι... Λυσάνε, λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού, Ο, στο έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να Τι λένε για μένα; ε, Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ τη φτιάχνεις, δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακή ήταν αυτό που είπες με τα σις σουγιαδάκια ότι τα είχα σουβενήρα από μικρός και μαλακή. Δεν το... δεν μπο... Να σου πω κάτι άλλο. Δεν, μπο... δεν, μπορούσε... δε, δεν ξέρω πιανού είναι. Βρήκα βρεθήκα. Ναι δεν ξέρω πιανού είναι. Ναι, που, πέτσι, θα, ό, θα... Ο... θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα όμω. όμως. Να χρεωθούν. Ναι. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει. Ωραίος κόσμος. Προφανώς ποιο θα γίνει φασίστας άμα δεν το έχεις και λίγο μέσα σου, βρίσκεις την ιδεολογική κάλυψη και την οικογένεια αυτή που σου αξίζει πραγματικά. Και έχεις τα μαχαίρια πάνω σου και λες ψέματα και τα φορτώνεις τη μάνα και γίνεσαι κότα και μόνο με τη νύχτα έχεις δράση με σκοπό να σκοτώσεις, να αματώσεις, να κάνεις όλα αυτά. Η σημερινή απόφαση λοιπόν είναι μια μικρή δικαίωση, η ελάχιστη, για τη μνήμη του Παύλου Φίσα, του Σαξάτ Λουκμάν, που δεν λάκησαν, αυτοί οι δύο, δεν έφυγαν μπροστά στη θέα του Μαχαιριού. Είναι μια μικρή δικαίωση για τον Δημήτρη Κουσουρί που επέζησε από τη τηλεφωνική επίθεση του Ναζί και τον Αιγύπτιο αλλιεργάτη Αμπουζίτ Εμπάρακ, πατέρα τριών παιδιών στο Πέραμα, που επίσης γλίτωσε τη ζωή του παρά τα σοβαρά χτυπήματα. Ευχαριστώ καρδιά, του Έκανε κάτι καλό για το κόμμα. Φε μου κάτι, αυτό το σκηνικό που έγινε είναι ο γνωστό ο Γιώργο. Ναι. Το μαλάκα. <ρε> καλά το έκανε, καλά το έκανε, μπράβο, άστονα. Καλά δεν την τρέφερε. Τι να τρεπόρε, πα καλά. Γιατί? Καλά τούκανε, αυτός Ά, το έκανε, το, αφού την έψαχναν τον μπασταρδί. Τον ψάχναν τόσο καιρό με τον άλλο το μαλλιά. <χλή> <χλή> τον είχαμε πετύχει. <χλή> Θυμάσαι όταν έγινε παχαρία μου που ήμασταν με το παιδί, την οίκαια. Και Τη κατέβηκα μετά με του τέτοιου, με το δελεέχο και το μάκι. Και του ψάχναμε. <χλή> <χλή> <χλή> Ποιο κολέγε τι αφήσει. Ναι, ναι. Το έλεγε έλα, έλα, έλα, αυτό το μπαστάριο ήταν. Έχει κάτι και έχει πει αυτό τώρα. Τα ξέρω, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Τα πάντα. Μέχρι ότι προστατεύεται Πακιστανούς και ναι, από εκείστανο και παίρνω Ναι, ναι, ναι. Τα πάντα. Καλώνει ανίκο να μπουν εδώ. Τα έχει πετάξει όλα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίε που Το βλέπω έχουν βλέκο, βγάλει. Και είπαμε γι' αυτό, Είπα αυτό το μεγαλοστέλεχο του Υρεάνε. Αυτό ο, ο πρώην ο Χρυσαβγήτη του Πειραιά, <συμπίδι> ότι ενημερώσαν το, το μεγάλο στέλεχο τη Νίκαιας αυτό πήρε βουλευτή και <συμπίδι> ο βουλευτή πήρε τον Μιχαλολιάκο και πήγε και τον εσκότωσε. Ναι, μόνο εντάξει, αυτό είναι η ιεραρχία πώ πήγαινε. Για να κάνει κάτι παίρνει πρώτα το Γιάννη, <συμπίδι> ο Γιάννη <συμπίδι> το λε <το> μεγάλο <συμπίδι> και αν δώσει το και ο μεγάλο πάντω. <συμπίδι> αυτό είναι η ιεραρχία. Όταν θε να κάνει κάτι πίσω από αυτέ τι λέξει, είναι δολοφονία, είναι επίθεση κατά δύναμου πολύ μαζί κατά ενό μετανάστη, οποιουδήποτε του Παύλου Φίσα. Έτσι ακριβώ θα είχαν, έτσι τα διατύπωναν. Η σημερινή απόφαση είναι κόλαφο, το είπαμε και πριν, θα το πούμε άλλη μια φορά, για δημοσιογράφου, διευθυντέ καναλιών, ιδιοκτήτε μέσων ενημέρωση που από τι εκπομπέ του κανάκεψαν το φίδι του φασισμού και υπέθαλπαν του δολοφόνους παρουσιάζοντά του ω καλά παιδιά τη διπλανή πόρτα, ξεπλένοντα εγκλήματα και ουσιαστικά νομιμοποιώντα τα μαχαίρια στα χέρια τους. Η απόφαση αυτή είναι κόλαβος επίσης για τα μέσα ενημέρωσης αλλά και προειδοποίηση για το μα όχι των επισήμων φασιστικών απόψεων πια αλλά των εκφρασμένων, εκφασισμένων απόψεων του πατριώτη Έλληνα που να πνίξει την έγκυο γυναίκα στη Μητυλίνη του συλλόγου γονέων παντού στην Ελλάδα και κυδεμόνων, όπως λέγονται, που δεν θέλει το στο σχολείο του τα προσφυγάκια, είναι προειδοποίηση και ξεβράκωμα τη απλοχεριά και τη προθυμία που δείχνουν τα κανάλια σε φασίζουσε τις τι οποίε με εκπληκτική ευκολία, μόλις τις δούνε, τις προβάλλουν, γεμίζοντας με δηλητήριο την κοινωνία. Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο, Ακούς? Και τελεσίγραφα Τε... και τελεσίδικα, εκεί που σα κάνανε στρατιωτικά και χωρί μου, εκεί που κνοκιάγατε yeah. τα κεφάλια των Πακιστανών, yeah. τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνει σε μένα και τελεσίδικα, λοιπόν, εκεί ακούς. που κάνετε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείω στρατιώτε Τι... και καθάρματα, με... εκεί να πα να τα πει. Και πήγαινε να κάνει και μία μίμηση στο έθνο και μία μίμηση στο έθνο για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει ηλιότητα. Θα, θα με ταζουν yeah. μέχρι να πεθάνω αυτοί. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, καλή συνέχεια, Γιάννη. Όχι θέλω να σου πω δύο κουβέντες, σου μιλάω! Καλή σου μιλάω, ναι, σου μιλάω, σου μιλάω! Όλοι, όλοι οι αλήτες, όλοι οι αλήτες, τα όλοι οι αλήτες μιλμένοι! Μου αδόλφου τα εγγονιά, ίσα πυλιά του γνιά, Ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα, στον Αστόν το Τζαμπουκά. Η εξουσία των λεφτάδων δίχω τα αυτιά ιδιατή. Ποτέ χιτή κι ασφάλιτη. Ποτέ τα γαμάτα ασφάλιτη. Ποτέ γερομάνο τζολιά. Χρυσαυγή τη Η συνομιλία που ακούσαμε πριν είναι μεταξύ Χρυσαυγήτη, στελέχου και μάνας, Η μάνα του που το λέει κάθερμα που λέει όλα αυτά που λέει και του απαντάει με τέτοιο ακριβώς τρόπο. Ελληνοφρένεια σήμερα την διαμορφώνουμε μαζί, την έχουμε διαμορφώσει από τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θυμηθήκατε και ζητάτε. Τετάρτι, θέλω ένα απόσπασμα από τον βέκο το μεγάλο κανόνι, αυτό που λέει τι σου είπαν και σε επηρεάσανε κλπ. Έλα, Ια. ποτέ να του πω πέντε πράγματα! Όχι! Να αφήσουμε το παιδί ανεπηρέαστο! Ορίστε τώρα, του θα πατάκια! Τι σου είπανε βρε σκαρά και σε ρίξανε! Τι σου είπανε! Για την κατοχή σου είπανε! Για τη μαύρη σταφίδα! Για το κουκουτσάλευρο! Για το θαλασσοβρεμένο στάρι! Σου είπανε! Για τα φροβάκια που πουλήσανε τον οικογενικό τους για να που φτανέται, είπανε για τα παιδιά τα πρεσμένα από την πείνα που τα μαζεύανε από τους δρόμους και τα ρίχνανε σαν σκυλιά στα σκουπίδια θυμάσαι σκυλία για τον πατέρα σου μωρέ, που έκανε το Σαλταδόρο. κι εκείνο το γομάριο Φρίτς με το κάγκελο στο μανίκι τον έπιασε να κλέβει μια κουραμάδα και τούς σπάσε το χέρι στο γόνατο σαν αγκαλά να Με αυτό το χέρι και καλά που βρέθηκε εκείνο το ανθρωπάκι και το ξανάβαλε στη θέση του. Και να τρίψιμο και να μασάζ μου το ξανάκανε όπως πρώτα. Θεός χωρέστων. Η απόφαση αυτή είναι ξεβράκωμα, η σημερινή απόφαση, είναι ξεβράκωμα για όλους αυτούς που τόσα χρόνια σόπαιναν μπροστά στις δαγκωματιές του φιδιού. Χαρακτηριστική εικόνα αυτής της ιοπυρής αποδοχής, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Πάκης Προκόπης όταν στο στούντιο του Αντένα, σε φάση. Έστε και βουβό, ο φασίστα, ο πολύ άντρα, χτύπαγε τη Λιάνα Κανέλη, χωρί να κάνει τίποτα τότε, ο Πάκης, πραγματικά. Και η επιβράβευση από την πρώτη φορά αριστερά ήταν να τον κάνει πρόεδρο. Ντροπή. Και μαζί με αυτόν, αρκετοί διανοούμενοι καλλιτέχνε που σώπασαν μπροστά στη δολοφονική συμμορία. Στον αντίποδο αυτή τη άποψη, δημοσιολόγοι και διακινητέ τη άλλη άποψη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού. Νυπιακή και πρόστιχη εξίσωση ανόητων, ηλιθείων ή εντεταλμένη βρώμικη αποστολή. Έλα γορίνα μου. Έλα. Λοιπόν, για την Δετάρτη, που είναι μια πολύ σημαντική μέρα για, τη, για την Ελλάδα και για, το, για την ιστορία, ίσω και του πολιτικού κίνημα και γενικότερα στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα βάλει μαρτυρίε ανθρώπων που γλιτώσαν από το ολοκαύτωμα, και σε αντιπαρεβολή θα βάλει τον Πογδάνο να λέει για το Ρουπακιά που είναι ράκο. Το αίμα που πρότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιπίδα δεν ικανοποίησε του Γερμανού. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολιό. Για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρομένη στι πόρτε και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Και εν συνεχεία τα καλάβρετα. Είπαμε για τραβούκου, η μάνα φύσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο ρουπακιά έχει αρχίσει και. πώ να το πω. Σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτό ο άνθρωπο πρέπει να είναι ράκτο. Του αίμασταν, πλατεία κάτω. Πάταγε και πάταγε σένα. Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει. Όλο το δίστομα ήταν στα μαύρα. Και οι άνθρωποι που δεν είχαν χάσει δικού του ανθρώπου και εκείνοι πέτυχαν. Δηλαδή όταν γυρνάει η μάνα, δεν, α, δεν αντιδρά πια. Μόνο ο δικηγόρο του αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλου. Απ' την άλλη, μια μάνα η οποία λέει τα είδατε κι εστέ. Είναι λυτή. Εγώ τον πατέρα μου κάτω, η κυρία Παίρνει και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτήν την ύφεση. Και φεύγει. Τα μυαλά τη πήγαν στον τοίκο. Και πήρε και το παιδί τη, το Γιάννη, το λέγανε 8 χρονόκινο ήταν. Έχουμε και μηνύματα εδώ ακροατών. Για το ηχητικό που μεταδώσαμε πριν, την μαχαιριά όπω το αποκαλέσαμε, την μαγραφήσα αμέσω μετά την απόφαση έξω στο, στο εφετίο λέει εδώ η Φρόσου: Η κραυγή τη έσχισε τον αέρα μαζί και την καρδιά μα. Καλή ελευθερία! Ένα μήνυμα αυτό. Ένα δεύτερο, τα πολλά. Αν θέλει κάποιο να καταλάβει το μέγεθο τη σημερινή νίκη, αρκεί να καταλάβει το μέγεθο. Για πρώτη φορά είπε ο λαό και όχι οι πολίτες αναφερόμενο στη συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Να λοιπόν. Που μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Βέβαια, τις τελευταίε μέρε έχουμε πολλού αντιφασίστε. Σχεδόν όλοι έχουν γίνει αντιφασίστε και είναι ενεργοί αντιφασίστε. Κάτι που δεν το είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει έτσι μια ε, χαρά και ένα πανηγυρισμό για όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπήρχε όμω αντίστοιχη καταγγελία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει σημασία. Το δεχόμαστε έστω και έτσι. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι μια μέρα χαρά έτσι κι αλλιώ. Με πολλές απορίες για το τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία, ήταν ένα στήχημα και για τη δικαιοσύνη και για την πολιτεία και για τους πολίτες. Μελανό σημείο σε σχέση με την απόφαση είναι ότι τα όσα έγιναν με το ΠΑΜΕ, την επίθεση των φασιστών στο ΠΑΜΕ, από απόπειρα ανθρωποκτονίας εκεί έγινε δεκτή η πρόταση της περίφημησης Αγγελέως και έγινε πρόκληση σωματικής βλάβης, έπεσε δηλαδή λίγο στα πιο μαλακά. Και το πιο μελανό σημείο είναι η διάλυση τη τεράστια και μεγαλειότητα συγκέντρωση από τις δυνάμεις του Χρυσοχοίδη, του δημοκράτη αυτού, που χρόνια τώρα από το συγκεκριμένο Υπουργείο έχει έναν, θα τον χαρακτηρίσω για να μην τον πω βρώμικο, αμφιλεγόμενο ρόλο σε πολύ κρίσιμε στιγμές τη ελληνική δημοκρατία, τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Μια από αυτέ είναι η σημερινή. Αυτό που έγινε εκεί είναι τεράστιο και νομίζω δεν είμαστε υπεύθυνοι. Πρέπει και τα κόμματα να θέσουν ένα ερώτημα για το τι ακριβώ ρόλο παίζει η συγκεκριμένη απόφαση σήμερα, πώς ελήφθη για τη διάλυση όλου αυτού που έγινε εκεί και τι ακριβώς παρασκήνιο υπάρχει αν ποτέ μπορεί να αποκαλυφθεί αυτό το παρασκήνιο. Τι <ΣΟ'> κάνει από μεγάλος μεγάλο yeah. <laughs> ε, Θα ήθελα για την εκπομπή τη Τώρα το που ζητάει για να, να στείλουμε. Θα ήθελα να βάλει μόνο εκείνο το απόσπασμα από τη μητέρα του Παύλου Φίσα που έλεγε Μου το μάνα. Hey. Μετάς, όλα τα τραγούδια και λοιπόν. πάρα πολύ. <σοκλή> να σε και πιο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 Την ζωή, τη μη ζωή και τιτάνα με Ένα φωσάκι αγέννητο με στην καρδιά του σκότους παντα θα ξύμε θα ξημερώνει. Είναι το τραγούδι που έχει γράψει ο Αλκίνο Ιωαννίδη για τον Παύλο Φίσσα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, εμεί είμαστε εδώ. Ο άλλο είχε πάει στη συγκέντρωση, γύρισε, είναι στο μετερίζη του 2.11:08880. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να σχολιάσετε όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Πώ νιώσατε. Τη διάλυση τη συγκέντρωση, τι διαλύσει των συγκεντρώσεων, το φόβο απέναντι σε αυτό το μαζικό που από το πρωί δημοσιογράφοι. Ότι δεν πρέπει να γίνει, ότι δεν έχει σημασία που θα γίνει, την ανατριχύλα που νιώθουν όλοι αυτοί σε αυτόν τον τόπο. Όχι με τη Χρυσή Αυγή και τις με τον κόσμο που κατεβαίνει, με το κίνημα που διαμορφώνεται, με το καθαρό κίνημα, την καθαρή στόχευση. Αυτά του ανατριχιάζουν. Οπότε είναι ωραίο να του ξεγελάμε και να του τρολάρουμε και να γλεντάμε μαζί του. Πάντα συμμετοχή σε τέτοιε συγκεντρώσει, πάντα καθαρό μυαλό, πάντα καθαρή στόχευση και πάντα. Πείσμα. Αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο. Έχουν κερδίσει τον εμφύλιο πριν πολλά χρόνια, δεκαετίες, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν έχουν ελέγξει το λαό, τη συνείδηση του λαού που ξεσπάει με διάφορες αφορμές όπως και οι και αιτίες, όπως η σημερινή. Αποστόλη. Ελά. Αποστόλη, είσαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Παράξενο. Πρώτη φορά μιλάμε. Λοιπόν, για αύριο θέλω την ιστορία του να το άλλο, φαντάζομαι θα σα το έχουν ζητήσει κι άλλη εκείνο το χρονικό που έχετε κάνει με το που έχει ουσιαστικά το χρονικό τη ανόδου του φασισμού στο Μεσοπόλεμο στη Γερμανία από τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Είναι πολύ ωραίο ο κατακλυσμό με την Ελλάδα από το 2008 και μετά και την Ευρώπη γενικότερα. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, τη Ανασφάλεια, τη Ανεργία και τη Οικονομική Κρίση 1924. Βουλευτικέ εκλογέ.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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματο, καθαρή φιλή και περίφανη Γερμανία που θα ανήκε στου Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ. Και να ένα μην Κροατή, μπάθαμε λέει θυμιό, αλλά κερδίθηκε μια σημαντική μάχη, όχι ο πόλεμο. Ξεβρακώθηκαν οι φασίστε, αλλά τα φασιστοειδή εγώ δεν είμαι Χρυσή Αυγή, αλλά... Και οι εισαποστάκηδε, μέσα σε παρένθεση, παραμένουν. Ο πόλεμο ενάντια στο φασισμό συνεχίζεται. Το λέμε κάθε μέρα. Είναι γνωστή εδώ η απόψη μα. Να το πούμε και άλλη μια φορά. Προφανώ το ότι μπήκε αυτό το μόρφωμα μέσα, επειδή και οι πολιτικέ ευρύτερε συνθήκε δεν το χρειάζονται πια, όπω το χρειαζόντουσαν όταν ερχόντουσαν τα μνημόνια και ο κόσμο ήταν στα κάγκελα, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναβγεί κάποια στιγμή έτσι, οργανωμένο, με άλλη μορφή, με άλλο σχηματισμό. Και το βασικότερο και το σπουδαιότερο δεν είναι τα 7 μέλη. Που είναι οι διευθυντέ τη εγκληματική οργάνωση, συνεργή του στη δολοφονία του Φίσα και όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε δολοφονικέ και εγκληματικέ πράξει. Είναι οι χιλιάδε, είναι πολλέ χιλιάδε συμπολιτών μα που μισούν το διπλανό, φοβούνται το διπλανό και το εκφράζουν με κάθε αφορμή απέναντι σε μετανάστε, απέναντι σε παιδάκια, σε προσφυγόπουλα, σε κάθε τι διαφορετικό που δεν μπορούν να κατανοήσουν και να καταλάβουν. Αυτό είναι το βασικό, αλλά η σημερινή μέρα νομίζω είναι μια όθηση. Στι καλές ιδέες, να το πούμε έτσι. Πήγαν πιο μπροστά οι καλέ ιδέε, παρά τα παρατράγουδα και την αισχρή αντιμετώπιση τη αστυνομία στη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ελνοφρένια, δέχομαι και λαό από τι προηγούμενε μέρε. Μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Καλησπέρα, Αποστολή. Έλα. Μία δήλωση μόνο για αύριο, αν τυχόν το παίξει, να πω ότι δεν είναι αθώοι. Αυτό. Μήπω να πούμε και κάτι άλλο, ότι είναι ένοχοι. Εννοείται ότι είναι ένοχη. Όταν mm. δεν είσαι ένοχο. Δεν υπάρχει λίγο έγκυση, πολύ έγκυο. Έλα, Έλα χαμήλωσε το ο λίγο Λίγης, το Τέλειωνε χαμήλωσε το Ναι, ναι Εγώ το εγώ απέναντι Από, γιατί από ποιον είναι, Δεν μπορώ να είμαι αύριο εκεί <σταλεί> Δεν γιατί. γιατί Καλαχαίρομαι ιδιαίτερα Που θα υπάρχει τόσο σκόλιο <σταλεί> Γιατί ονομάζονται φασίστοι Και δεν ονομάζονται παλιαθρώποι Βάρβαροι <σταλεί> παλιαθρώποι <σταλεί> Συνώνυμο είναι, μην αγχώνεσαι. Συνώνυμο είναι. Δεν ξέρω τι λέτε εσεί Το μήνυμα που έγραψε πάνω το ίδρυμα. ο Νάσης, εγώ το βρήκα πολύ ειλικρινές. Σιγά μη φοβηθώ, έτσι. Ούτε εγώ φοβάμαι το παιδί μου, ούτε αυτοί τα παιδιά τους. Χιδέ, οντροπή κύριε. Διαχωρίζω τη θέση μου. Όχι. Όχι. Έλα, για. Άντε, για. Ναι, γεια σα τον Αποστόλη, θα ήθελα. Εδώ είμαι εγώ. Καλησπέρα, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Για κάνε. Ε, δύο μήνε μετά το Φίσα σκοτωθήκανε και δύο άλλοι άνθρωποι. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτού. Προφανώ η ζωή του δεν μετράει το ίδιο, έτσι. Ήτανε φασίστε, μάλλον γι' αυτό. Ήταν σίγουρα φασίστε. Άρα η ζωή του δεν μετράει το ίδιο, δεν αξίζει τον κόπο να βρεθούν οι δολοφόνοι, να δικαστούν, να καταδικαστούν. Όχι, προφανώ, ε. Τι να σα πω τώρα, να σα πω πραγματικά πώ το στο μυαλό μου. Να μου πει πώ το έχει μυαλό σου, ναι. Γενικώ υπά... Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα. Τους φασίστες βασικά δεν τους θεωρούμε ανθρώπους. Εκεί λίγο ίσως μπερδεύεστε. Έχει σαστάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δε θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαστάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Fuck okay. Τη εκπομπή, η καλιά όπη λέει. Ε, Πέσα παρακαλώ πολύ σήμερα να το ακούσει η Μάνα του και ο πατέρα του πω είναι η δική μα μάνα και η δική μα γονεί. Οκληνόμαστε στην οικογένεια Φίσα μια μεγάλη αγκαλιά από όλου μα για τον αγώνα του που με αξιοπρέπεια έδωσαν και αυτοί τα κατάφεραν. Χίλια ευχαριστώ. Δτάνουν, αυτό να του πει. Στοπαμε, το μόλι. Ε, την εκπομπή την έχουμε συνδιαμορφώσει από τι προηγούμενε μέρε οπότε ακούμε τι έχετε ζητήσει. Το okay, λέω καλησπέρα. πέρα. Μια αφιέρωση για αύριο για τη δίκη των καταναλώντων. Υπάρχει ένα μυρολόι από το χωριό του κομμένου τη άρθρα που το τραγουδάει μια γιαγιά. Αν μπορέσει, παρακαλώ βάλτο και βάλε παράλληλα και τη μητέρα του Παύλου του φίσα να μιλάει, νομίζω πά και αβληθεί κανένα μαλάκα από αυτού που υπάρχουν καιρό μα. Και χαιρετίσματα από την κόρη μου πε στο γεια σου αποστολη. Αχνολα στην ημέρα χαμάστια. Αυτές τις ξύκυλιά αναζούν Αχ και εις τα τάπι δάχνα τάπι δάχτυδάκια Ήθελα να μου απαντήσουν όλοι οι δολοφόνοι αυτού του κόσμου Όχι μόνο του παιδιού μου Τι μάνα τους μεγάλωσα; Πώς μπόρεσαν και γίνανε οι δολοφόνοι Πώ μπορεί αυτό να βγάζει ένα μαχαίρι και είναι πατέρα και να σκοτώνει ένα παιδί. Α μου απαντήσουν πώ μεγαλώσανε, γιατί μεγαλώσαν και γίνανε δολοφόνοι. Αχ, τι είσαι. Δεν μπορώ άλλο. Ήταν έγκαιρη γυναίκα. Και όπω είχε πόνση γυναίκα και πάει να ρυθμίσει μια καλαμόρφη. Και εκεί πάνε και την ήβλυκαν και ξεκύλιασαν ζωντανοί. Τσέφγαλαν τα παιδιά, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Θα την έσφεξα. Αυτό που ζήτησαν οι ακροατέ ήταν αυτό που μόλι ακούσαμε. Μου με τη Μάγνα Φίσα, βέβαια. Ε, μην κοροϊδευόμαστε, επειδή πολλά βλέπω τώρα και διαβάζω και μηνύματα ταυτόχρονα. Εναλλαγέ συναισθημάτων είναι λογικό, είναι λίγο παράξενη ημέρα. μέρα. Μην κοροϊδευόμαστε, η Χρυσή Αυγή ήταν η πιο μαζική οργανωμένη εγκληματική συμμορία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτόν τον τόπο. Ε, Εξαιρείται το επίσημο παρακράτο των δεκαετιών 60, Χούντα κτλ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει για τη Χρυσή Αυγή, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρί τι πλάτε του κράτου. Χωρί την ανοχή του κράτου που έβλεπε τα τάγματα εφόδου να περνούν χωρί να θέλει να κάνει απολύτω τίποτα. Γιατί τα τάγματα εφόδου ήταν και πριν τον Παυλοφύσα για αρκετά χρόνια τι νύχτε και δρούσαν όπω δρούσαν. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το μόρφωμα χωρί την υποστήριξη από υπόγειου μηχανισμού και κατασταλτικού μηχανισμού του ίδιου του κράτου, του ελληνικού κράτου. Λειτουργεί δημοκρατικά, σε εισαγωγικά από το 1974 και μετά. Ένο κράτος που αποσίαζε στα πογκρόμ τη νύχτα, αλλά κυνήγησε τον εργάτη που κολούσε αφίσα για την απεργία του σωματίου του, ε, έλουσε με χημικά δεκάδε διαδηλώσει και φυλάκισε το Θεοφύλλο και την Ιριάνα με φτιαχτέ αποδείξει και ύποπτε αμφιλεγόμενε αγορεύσει εισαγγελέων. Τα μαντρόσκυλα τα προστάδευε το κράτο γιατί έχει ανάγκη. Έπρεπε να γαυγίζουν στο λαϊκό κίνημα διαμαρτυρία που θέργευε στα χρόνια των μνημονίων. Αυτό το κράτο είχε δίκηση. Πασοκική, νεοδημοκρατική, συμμαχική και σε κάποια στιγμή αριστερή, με τα γνωστά καλέσματα στο Καστελόριζο και τι οικογενειακέ φωτογραφίε τελεχών ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Αυτά ω επιφάνεια γιατί υπήρχε και βάθο. Πραγματικό αντιφασισμό, το είπαμε και πριν, άλλη μια φορά, είναι αυτό που διαρκώ να απέναντι στο φασισμό, που συνδέει το δολοφονικό φασισμό με το σάπιο καπιταλισμό. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα είναι παροχημένα επικοινωνιακά κολπάκια. Παρακαλώ. λίγο σημείο που μπορείς μάτια μου βάλει και αύριο το ήμο, Παύλο Φύσε, το τραγούδι του. Ευχαριστώ πολύ, μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνει όμορφα και όρθιο. Σε δημόσια θέα, Με λένε από τον Περέα, Έλληνας, και αυτό, Όχι μια ένα τραγούδι δικό του, με λένε Παύλο Φύσα, είμαι από τον Πειραιά». Το γένος καράεισκα εκεί. Το γένος του λοιπόν το είχε περάσει και μέσα. Για από γένα, πάνω στο σώμα μου, ραμμένα. Βουδιστικό, στερού γύζουν μόνο μέσα από ό,τι μπαίνα. Και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια. Ειδικά, σαν θυσιάστηκαν για μένα, μα. Δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται. Δεν θυσιάζω με για όποιον θυσίαζε. Μαλό θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι. σως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Ο δολοφόνοι του παιδιού μου δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και αυτοί που πήγαν και ψηφίσαμε. Δεν Γίνεται να μην γνωρίζανε τι πήγαν και ψηφίσανε. Δεν το δέχομαι. Όταν οι γονεί μα, ακόμα δηλαδή. Είναι, είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία μα. για να μπορέσουμε να προλάβουμε να την ξεχάσουμε. Πρόσφατη. Ο δικό μου πατέρα πολέμησε. Κάποια στιγμή νομίζω γίνεται αυτό ο διάλογο. Πρέπει ακριβώ να συζητήσουμε αυτό. Γιατί οι εγκληματίε είναι εγκληματίε. Πήραν το μαχαίρι, έδωσαν εντολή, είναι λίγοι, ούτε καν 100 ο ευρύτερος κύκλος, οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες που ψήφισαν το δολοφόνο. Τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, στην καρδιά του, αν έχει τέτοια, τι έχει στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος και πάει και ψηφίζει αυτούς που ξέρει ακριβώς τι κάνουν. Είναι ένα μεγάλο θέμα διαχρονικό, δεν έχει τελειώσει την ελληνική κοινωνία, συνεχίζεται και νομίζω θα μα απασχολεί και τώρα που έχουμε πάρει και όλη αυτή την όθηση και τον ωραίο αέρα Προ τα πάνω, νομίζω πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο καθαρά, πιο καθαρά από ό,τι στο παρελθόν. Ναι, Αποστολή. Παρακαλώ. Λοιπόν, γεια σου. Λοιπόν. Εδώ γεια σου. πέρα, εμεί, ε, με αυτό τέλο πάντων τη διάταξη τη Κεραμαίου, ε, τη Κεραμαίου, αρνούμαστε να γίνουμε οι καταδότε των μαθητών μα. Είμαστε στο πλευρό του, ούτε τηλεκπαίδευση ούτε τίποτα και απαντάμε κι εμεί με στάσει εργασία. Ποια είναι Αρνούμε να κάνουμε την ρουφιανού τηλεκπαίδευση αργέμαι, αργέμαι, αργέμαι οίं άλλοι να βαστάνε τα σκηνιά αργέμαι να με κάνουν ό,τι θένε αργέμαι να πνιγώ στην καταχνιά αργέμαι να με κάνουν ό,τι θένε αργέμαι να πνιγώ στην καταχνιά Ο Μανητράλλη乐ρωπού γιατί θέλει να που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις Με τη δική μου και θα περάσει. Τα απολούθη Στέλουμε δουλειά και όχι ανεργία Αρκέμαι, αρκέμαι, αρκέμαι Να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό Δράμας είναι ο να παίρνει πανεύτη δου... του κεφαλαίου κρατή ο σκέψη μου να περιμένει μάταια τον καιρό αίρμαν πιαν χρυσά αυτά πάντε Αργέντε, αργέντε, αργέντε οι γάλλοι να τα σκοινιά αργέντε να με κάνουν ό,τι θέλουν Άνιε με ένα στην καταθυνιά. έρμα πια αυταπάτες το σύνθημα και συνέχεια πολύ συγκεκριμένη αλλά το αφήσαμε έτσι το κόψαμε για να συμπληρώσετε εσείς και να φτιάξετε το δικό σας σύνθημα. Μεγαλώσαμε πια αυταπάτες είχαμε όταν ήμασταν μικροί σαλαώσενο μεγαλώσαμε και όλοι έχουμε μεγαλώσει. Άνω των πέντε δεν δικαιολογούνται αυταπάτε. ελληνοφρενια.net.gr το επίσημο site της ελληνοφρενίας του ομίλου ε, εκεί ακούτε τώρα την εκπομπή live μετά στο YouTube είμαστε στο Official επίση. Μα ακούτε τώρα live. Από κάτω υπάρχουν και σχόλια. Και στο Facebook είμαστε τώρα live. Από το πρωί η Ελληνοφρένια βρέθηκε. Στο... Από τι 9 η ώρα βρέθηκε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ με, διάφορα... με διάφορου συνεργάτε μα. Ανεβάζαμε και ανεβάζουμε συνέχεια τα όσα έγιναν εκεί. Την κραυγή, τη μαχαιριά αυτή στην καρδιά τη Μάγδα Φίσα. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά και τώρα live και μετά ηχογραφημένα, έχουμε διαφημίσεις και μαγνητοσκοπημένα έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε Φυλακέ του Κορυδαλού, οι κρατούμενοι κραμασαν ένα πανό απέξω σε πολλές γωνιές της Ελλάδας, αλλά των φυλακών έχει μια αξία. Το δεν είναι αθώη, το γνωστό σύνθημα. Επειδή σήμερα γίνεται ένα πανηγύρι στο διαδίκτυο, έχουν αλλάξει λίγο κάποιος, Θεούλης, έχει αλλάξει το σύνθημα και γράφει πάλι φυλακέ του πάλι το Λευκό Σεντών και γράφει βρε καλώς τα παιδιά, με θαυμαστικό μια Μικρή έχω να σου πω. Λοιπόν, όταν η μάνα μου γεννήθηκε γύρω στο 1949 σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο Κρήτη, λοιπόν, θυμάται σαν παιδί, φαντάζομαι 10 χρόνια παιδί, άρα γύρω στο 60, 59 ανθρώπου που έρχονταν μαυροντημένοι και καμένα χέρια και τέτοια και λέγανε ότι ήταν από τα καμένα τη Βιάννου και ζητούσαν δουλειά. Έτσι. Η μόνη μνήμη έτσι άμεση που έχω από κάποιο ολοκαύτωμα εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό α θυμηθούμε πάλι αύριο, α τα... έχουμε τον νου μα αυτά τα πράγματα. Ναι, κάτι αυτό με τη πιο ε, Ποιο το πρότεινε να είναι στη Βουλή, Φανερά ο Τασούλα. Τώρα από πίσω και διάφορα. Σήμερα είδα και μία εικόνα στι ειδήσει του Σιριζέου που είχαν σηκώσει κάτι χαρτάκια και είχαν το σαυρό για τα σκουπίδια και λέγεται Δεν θα περάσει ο φασισμό, έτσι. <συσχε> Όταν και με τον Κασιδιάρη ήταν στο Καστελόρι, φωτογραφία ήταν όμορφα. Λοιπόν, Ήτανε για... κάτι άλλο και είναι προβοκάτια αυτό που λε. Λοιπόν, αύριο όλοι στο εφετείο δεν θα αφήσουμε τα φασισταριά να θωθούνε, δεν θα φύγουμε μέχρι να καταδικαστούμε και κάτι τύπη, σαν και αυτό να είναι προηγούμενο. Ο που έβριζε το Θύμιο, θα τον εστέλουμε μαζί με αυτού στον χρόνο δούλ από της ιστορίας. Έγινε με δεν κατάλαβα γιατί δεν επιτρέπονται οι μετακλητοί υπάλληλοι που έχουν κοινή ιδεολογία με την κυβέρνηση ε, Καλά εγώ, έκανε εγώ, ο, ο κύριος Στασούλα τώρα, καλά έκανε ο κύριος κύριο. κύριο. Στασούλας που πήγε να την προσλάβει Ο Κυριάκος όμως στεναρά αντιστέκεται ως αντιφασίστας, το είδαμε και στην Ευσήν Αντιστέκεται <κυρίε> και πάγωσε, πάγωσε την πρόσληψή τη, δεν την ακύρωσε, την πάγωσε την Πάγωσε Πάνε, για να περάσει η δίκη και βλέπουμε να σου πω, είναι με τα καλά του αυτοί που νομίζουν ότι η χώρα θα είχε αφαιθεί στην πατριοδεξιοφασιστήλα. Ε, είναι με τα καλά του ότι πιστεύουν ότι αυτό θα κρατήσει 4,5 χρόνια, 4 χρόνια. Και οι μαθητέ του δρόμου και στου δρόμου οι γιατροί και οι πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Ναι, αλλά χειροκροτήματα στις... στην πρώτη ευκαιρία. Δεν υπάρχει χειροκρότημα. Στι 7 του μηνό θα είμαστε έξω από το εφετείο. Θα γίνει η μεγαλύτερη αντιφασιστική διαδήλωση. Η 21 του μηνό ξεκινάει η του ΖΑΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να του αφήσουμε να κάνουν τη χώρα αυτό που ονειρεύονται και αυτή η κανονικότητα. Το ότι μερικοί τους ψηφίσανε για το Μακεδονικό και μερικοί μακεδονομάχοι από τη Μακεδονία. Αυτό το πράγμα δεν είναι η κανονικότητα και θα σταματήσει θέλουν δεν θέλουν. Η Ελλάδα δεν είναι χριστιανοτολυμπανική χώρα. Η Ελλάδα έχει και αλληλέγγυους, έχει και ανθρώπους που αγωνίζονται, ανθρώπους με προοδευτικό πνεύμα, με κομμουνιστικό, με αναρχικό, με κανονικό πνεύμα, ανθρώπινο. <Τι> Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε σήμερα, ειδικά που ήσασταν μαζί μας. Πολλά μηνύματα, τα βλέπω εδώ. Ευχαριστούμε που πάντα ήσασταν μαζί μας. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε μαζί σας. Το ένα τροφοδοτεί και δίνει δύναμη στο άλλο. Κλείνουμε με μια τελευταία έτσι απέτηση, όχι απέτηση, παραγγελιά, έτοιμα, μιας ακροάτριας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Πρέπει να κάνω μια φιέρωση. Βασίλεψε σ' αστέρι μου, απ' την Ατάσα Μποφίλου, στη συναυλία που έκανες στο YouTube για τον Παύλο Φίσο. Οκ, okay, έγινε. Σε ευχαριστώ. Βασίλεψε σαστέρι μου, Βασίλεψε η πλάση Κι ο ήλιος σκουβάρι όλο μαύρο το φέμβος του εχει μάσει κόσμος περνά και με σκουντά στρατός και με πατά νιώθω στο μάγουλό μου αχ και ένα φως μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου τα μάτια μου σκουπίζει τα μια φωτεινή παλάμη, αχυλάειά σου γιώκα μου στα σπλαχνά μου Κι ακόμα φωσιλάρο λεβέντη μου Μ' ανέβασε απ' το χώμα Σήμες τώρα σ' Παιδί μου εσύ Γραβάω στα σου και περνώ τη